Mmm. -hmm. Δημοκρατία Κανονικότητα, επιτέλους Κανονικότητα, πολύ σχολαστικά όμως Εδώ ακούσαμε και τις δημοκρατίες Από τον Παπαδόπουλο και από τον Μητσοτάκη Δεν ξέρω πως κόλλησαν αυτά τα δύο μαζί, μάλλον ξέρω Βλέποντας και τις χθεσινές εικόνες και μέσα στη Βουλή και έξω από τη Βουλή, κυρίως μέσα στη Βουλή, κολλήσανε μια χαρά αυτά τα δύο τα έχουμε κολλήσει από την αρχή της εβδομάδας εμείς, βλέπαμε μπροστά. Επιτέλους κανονικότητα χτες βράδυ στο κέντρο της Αθήνας με το μεγάλο περίπατο. Άγρια καταστολή, προβοκατόρικη δράση, πολύ έτσι ζωντανή και όμορφη, χοντρό πέσιμο, ομικρατική βία. Όργιο, ομιλητή κρατική βία, βομβαρδισμό τη διαδήλωση, τραυματίε, αυτά που πρέπει να συμβαίνουν σε μια αστική δημοκρατία. Πολύ σωστά και πολύ ωραία. Την ίδια ώρα που μέσα στη Βουλή ψηφιζόταν το νομοσχέδιο για τι διαδηλώσει, για να είναι καλύτερε οι διαδηλώσει, όπω λέγαν οι υπουργοί και διάφοροι παρατρεχάμενοι, για να προστατεύσουν τι διαδηλώσει, γιατί η έγνοια του είναι αυτή. Πώ θα είναι σωστέ και καλέ διαδηλώσει. Δεν του ενδιαφέρει τίποτε άλλο. Το λένε οι άνθρωποι σε κάθε δεύτερη του κουβέντα. Με πρώτο στις ομιλίες στον Πρωθυπουργό της χώρας. Το νομοσχέδιο έρχεται να υπηρετήσει μία αναγκαιότητα που ανέδειξε η ίδια η πραγματικότητα. Και ναι, αποτελεί υλοποίηση χοντικών διαταγμάτων. Νο, <Συσχεδίου> νο, το νομοσχέδιο Φύρνε το τη είναι το ίδιο και χειρότερο από το νόμο τη χούντα ή δημοκρατία. Είπε αλήθειε, είπε αλήθειε. Εγώ του τόχω το γιατί είναι πολύ ειλικρινή σε αυτά. Είναι αυτό ο κινησμό τη οικογένεια, η οποία η οικογένεια με κάθε φράση, με κάθε αφορμή, περιγράφει με σωστέ φράσει αυτό ακριβώ που συμβαίνει. Θα πρέπει να βγει και μια διαφήμιση με τον Σπύρο Παπαδόπουλο. όπως είχαμε δει τότε που έλεγε, πλέον τα χέρια μα πολύ σχολαστικά, χτυπάμε τι πλάτε του πολύ σχολαστικά. Θα πρέπει να απευθύνεται προ του αστυνομικού, δυνάμει επιβολή τη τάξη αταξία στην προκειμένη περίπτωση, είδαμε όλοι υπάρχουν και πολλά βίντεο πια με τα κινητά και δεν μπορεί κανεί να κρυφτεί. Πώ ε, μοτοσυκλετιστέ ε, τη αστυνομία, οι διάφορε νέε ομάδε που του έχουν επιπηλήσει τα μυαλά και υπάρχει ένα ιδεολογικό υπόβαθρο άνεση να δρούνε πολύ άνετα και όπω του καπνίσει την δεδομένη στιγμή, πώ πέφτουν επάνω στου διαδηλωτέ και στην Πανεπιστημίου και σε άλλε γωνιέ τη Αθήνα. Υπάρχουν όλα αυτά, τα έχουμε ανεβάσει και στο site κάποια από αυτά, μπορείτε να τα δείτε. Οπότε, ε, ε, ε, ξανά ήρθε η κανονικότητα και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Νομίζω ήταν η πρώτη μεγάλη έτσι, διαδήλωση που διαλύεται ε, την ώρα που ψηφιζόταν το νομοσχέδιο. Η πρώτη μεγάλη, τα πρώτα μεγάλα επεισόδια ενό στον ένα χρόνο από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ήταν εορτασμό. το χθεσινό. Μπορεί να το δει και κάποιο έτσι στην κεντρική πλατεία της χώρας. Έγινε ο σωστός ε, εορτασμός ο Χρυσοχοίδης τώρα μέσα στο κοινοβούλιο και αυτός ειλικρινής. Η αστυνομία δεν έχει κανένα λόγο να διαλύσει τη συγκέντρωση. Η αστυνομία αυτό που κάνει είναι να προστατεύει τους διαδηλωτές να διαδηλώσουν. Νίδω λαβίδα, νόνος σε λαβίδα. Η αστυνομία δεν έχει κανένα λόγο να διαλύσει τη συγκέντρωση. <Κι> λοιπόν θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να προασπίσουμε τη δημοκρατία αυτό να το γνωρίζετε. Αυτή η δημοκρατία τι έχει τραβήξει, τι κλοπιέ έχει φάει. Εδώ, ο Ξεχωριστή, λοιπόν, δεν είναι μοντάζ. Αυτό είναι κανονικό. Λέει δεν έχουμε κανένα λόγο η αστυνομία να, δια, να διαλύσει τι συγκεντρώσει. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Όσε φορέ έχουμε πάει σε συγκεντρώσει, την εμπειρία που έχουμε αποκομίσει τι τελευταίε δεκαετίε, ποτέ η αστυνομία δεν έχει λόγο να διαλύσει συγκεντρώσει. Τη θέλει πάρα πολύ. Είναι φανατικά υπέρ των γι' αυτό πάει πολύ κοντά στους διαδηλωτέ για να τους προστατεύσει, για να αναδείξει τα μηνύματα και τα αιτήματα που υπάρχουν μέσα σε μια διαδήλωση. Έχει πολύ καλό σκοπό. Το λέει ο νούμερο ένα ε, άνθρωπος της ελληνικής αστυνομίας που έχει διατελέσει και σε παλιέ θητείες με πολύ μεγάλη επιτυχία και τότε. Οπότε δεν έχουμε λόγο να, τον, να μην τον πιστέψουμε. Ας ακούσουμε λοιπόν πως η ελληνική αστυνομία δεν είχε λόγο να διαλύσει την συγκέντρωση. Βραδία. From the Πόσο γνώριμη ή όλη αυτή, γνώριμη η ήχη είναι όλη αυτή, το Ικρό του Λάμψη, στα δακρυγόνα, η Φυσούνα που πέφτει πάνω στα μούτρα των διαδηλωτών γιατί κάπου άλλο σε μια άλλη γωνιά, 100-200 μέτρα πιο κάτω κάποιο έριξε μια μολότοφ την πληρώνει η άλλη που είναι στην ακριβώς πάνω γωνία χωρίς να έχουν καμία απολύτως σχέση γιατί δεν θέλει η αστυνομία να διαλύει τις συγκεντρώσει. Ακούγεται ένα τραγούδι από κάτω σε αυτά τα χθεσινά επεισόδια, είναι του Ξαρχάκου, η μουσική. Ο Γκάτσο έχει γράψει του στίχους, Ο Δημητράτο το τραγουδάει και δεν ακούστηκε καλά, γιατί είναι από τα ηχεία που είναι πολύ μακριά τοποθετημένα. Δεύτερον, ακούγονται όλοι αυτοί οι ήχοι, τα γκλόπ, από τι κρότουλάμσει, από τα δακρυγόνα και δεν ακούγεται καλά το τραγούδι. Και σκεφτόμουν όσο το άκουγα έτσι στο βάθο το τραγούδι, στο καιρό είναι ο τίτλο του, ότι τα τραγούδια αντέχουν τι διαδηλώσει, αντέχουν τα δακρυγόνα, τα χημικά, τα γκλόπ, το ξύλο. Πάντα αντέχουν. Έχει ακούσει αυτή η πλατεία άπειρε φορέ αυτά τα τραγούδια. Τα τραγούδια μα, όπω θα μπορούσε άνετα να τα χαρακτηρίσει κάποιο. Και αυτή είναι μια πολύ ωραία διαφορά. Αυτόν που ε, θέλουν να ρυθμίσουν τι διαδηλώσει και αυτόν που συμμετέχουν στι διαδηλώσει. Είναι τα τραγούδια μα. Αυτά αντέχουν λοιπόν. Οι άνθρωποι πολλέ φορέ δεν αντέχουν. Γιατί όταν πέφτει τον κλοπ και το δακρυγόνο, δεν αντέχει, πα να κρυφτεί. Αλλά αυτό συνεχίζει, παίζει από πάνω. Είναι το περίφημο ξύλο μεταμουσική. Οπότε επειδή δεν ακούστηκε καλά χτε πλατεία γιατί έγιναν όλα αυτά. Α ακούστη λίγο τώρα. Εσύ που φάλατε την έτρινα, προσκεδρά και είχατε στο στόμα τη ζωή στην το Για το πότε θα κάνει εξαστεριά, και το είπαν με αυτόν τον τρόπο εκεί στην κατάληξη. Ήρθε ο καιρό λοιπόν, ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Δεν ακούστηκε καθαρά, γι' αυτό το βάλαμε εδώ, γιατί ακούνε και από το εξωτερικό και μα λένε εδώ: Βάλετε κανένα ηχητικό, είναι σαν να συμμετέχουμε και εμεί στην πορεία. Έ, άκου το τραγούδι. Ο Κυριάκο Μητσοτάκη έχει σειρά τώρα, γιατί επέμενε χθε, ήταν πολύ ειλικρινή. Πραγματικά από τι λίγε φορέ που ήταν τόσο. Πάντα είναι αλλά είναι από τι λίγε φορέ που ήταν τόσο ειλικρινή. Θα περιοριστώ απλώ σε ένα μόνο σχόλιο. Το πλαίσιο λοιπόν των δημοσίων συναθρήσεων πρέπει επιτέλους να αλλάξει πατώντας πάνω σε χουντικά νομοθετήματα. <Τι> Α μη φοβόμαστε τι λέξει. Αυτή η πρακτική τη τυφλή βία, τη άκρη τη της και τη άκρα τη καταστροφή λέγεται φασισμό. Εδώ ήταν αυτοκριτικό, μιλούσε για την αστυνομία. Αυτό το τελευταίο απόσπασμα είναι για την ελληνική αστυνομία. Πολύ σωστά τα λέει. Δεν έχουμε να διαφωνήσουμε σε τίποτα. Μπράβο στον κύριο Μητσοτάκη. Έχει κερδίσει τι καρδιέ μα με όλα αυτά τα πολύ ωραία που είπε για το χουντικό νομοσχέδιο και ο ίδιο το παραδέχτηκε. Οπότε συμφωνούμε τουλάχιστον όλοι αρκετοί σε αυτό. Φαντάζομαι η φόφη γεννηματά δεν συμφωνεί ότι είναι χουντικό γιατί το ψήφισε, είναι σοσιαλίστρια και κάποιες στις νυχτές πέταξε και αυτό που ακολουθεί. Θέλω να σας πω ότι στο κίνημα αλλαγής η επανάστασή μας είναι η επιστροφή της ηθικής στην πολιτική. <Τι> Η επανάσταση μα είναι η επιστροφή της εθνική στην πολιτική. Εγώ διαφωνώ σε αυτό το πάρα πολύ ωραίο που υπήρχε η Γεννηματά α, Στη λέξη επιστροφή ε, Μας λέει εδώ η κυρία Γεννηματά Ότι στο Κινάλ κάνουν μια επανάσταση Και αυτή η επανάσταση είναι η επιστροφή στην ηθική Νομίζω ποτέ δεν έχουν φύγει Από την ηθική, ειδικά στο Πασόκ Άρα δεν υπάρχει λόγο να επιστρέψουν σε κάτι από το οποίο δεν έχουν φύγει ποτέ. Είναι λάθο η διατύπωση, θα μπορούσαν να βάλουν ένα άλλο ρήμα. Η διατήρηση θα μπορούσε να πει τη ηθική, όπω την είχαν κάποτε την ηθική. Πάντα το Πασόκ, όταν έχει κυβερνήσει, ειδικά διαπνεόταν από ηθική. Με την έγκριση βέβαια και του λαού από κάτω. Έτσι λοιπόν και τώρα δεν υπάρχει λόγο να επιστρέψει σε κάτι που δεν το είχε χάσει ποτέ. Ο Αλέξη Τσίπρα. Ε, μην ανησυχείτε, Σιριτζέι, δεν θα ασχοληθούμε πολύ. Ο Αλέξη Τσίπρα χθε. Ήταν κάπου αλλού, έκανε μια αναδρομή. Νομίζω επειδή καλοκαιριάζει, επειδή ε, έρχεται Ιούλιο, θα πιάσει το νήμα τη πολύ σκληρή αντιπολίτευση από το Σεπτέμβριο. Οπότε το άρχισε να μα μιλάει για τα παιδιά του χρόνια. Είμαι από του τυχερού Έλληνε, θέλετε. Που γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε σκομαλιμπού, χωρί να τραβήξουμε όσα οι προηγούμενοι από εμά. Η δική μου γενιά μεγαλώσαμε σκομαλιμπού με μεγάλου Φίνικε. Για yeah, Φίνικε. Ε, αυτό που έχουμε μάθει ότι ήταν στο Λύκειο των Αμπελοκήπον πρόεδρος δεν ισχύει ήταν στο Μαλιμπού το Μαλιμπού είναι ένα προάστιο να το πει κανείς πως είναι η Λούτσα για την Αθήνα έτσι είναι το Μαλιμπού για το Λος Άντζελες πήγαινε στο, στο πολυκλαδικό του Λος του Άντζελες Εκεί ήταν πρόεδρο, είναι ένα μύθο όλο αυτό με του αμπελόκηπου. Οπότε ήρθε η αποκατάσταση. Και επειδή μα πήγε μέχρι το Μαλιμπού, και επειδή για μα σήμερα εδώ είναι η τελευταία εκπομπή αυτή τη σεζόν, θα συνεχίσουμε από Σεπτέμβρη, ή 31 Αυγούστου, ή 7 Σεπτέμβρη, όποτε ξεκινήσει ο σταθμό, θα είμαστε κι μαζί. Δεν το ξέρουμε ακόμα και δεν θέλουμε να το σκεφτόμαστε την επάνωδο. Προ το παρόν είμαστε στην αναχώρηση. Και επειδή μα πήγε στο Μαλιμπού ο πρόεδρο, ο σύντροφο πρόεδρο, ένα ε, πάμε μαζί. Καλοκεράκι. Στο μαλλιμπού! Θα πάω με το υδρομένο t-shirt Μέσα στο νεράκι μπλε κάβλα! Καύλα. Πέφτει το βραδάκι. Πιάνει η δροσιά. Ζη! Ένα... Υπουργείο Εργασία. Έλα πιο κοντά. Εγώ και εσύ. εσύ και Εσύ κι εγώ. Οπα οπα! Ο... μόνη στη γη τούλο τούλο εγώ και εσύ εσύ και ο κορονοϊός μόνη πάνω στη γη ο Μαλοιμπού Ο... μόνη στη γη η αστυνομία είναι το όργανο ΙΤΑΝΗ ΑΘΗΝΑ σκατά Με φως και ρουτίνα και το μεγάλο περίπατο Τελοπών Δώσ μου και. Θέμου θα. Σας πάω μέχρι τέλους. Στην καυτή την μουδιά. Εγώ και εσύ. Και δεν Εσύ και εγώ. Κύριε μην Μόνοι πάνω στη Ο. Oh, oh, oh. oh, oh. oh, oh. Εγώ και εσύ. Εσύ και εγώ. Μένουμε μέσα για να έχουμε όλη την υγεία Στο μαλλιμπού, εγώ και εσύ, εσύ Καβλα. Oh, oh, oh. Καταπληκτικό. Εμεί είμαστε εδώ, στον πειρασμό προ το παρόν. Όπου και να είστε καλά να περνάτε. Ελληνοφρένια είναι αυτό που ακούτε. 2, 11, 18, 8, Πάρτε, πείτε ό,τι θέλετε. Αλλά θα παίξει το Σεπτέμβριο. Οπότε προσαρμόστε αυτά που θέλετε να πείτε. Θα έχει περάσει το καλοκαίρι. Θα ξεκινάει μια νέα σεζόν. Δεν ξέρω πώ θα υπάρχουμε από τον COVID. Πώς θα είμαστε. Σε τη lockdown. Ελεύθεροι. Με μάσκες, χωρίς μάσκες, Όλα αυτά. Είστε παρκείς, Κάντε ναι Έλα ελε με τρόματσες δεν το περίμενα Τι δεν περίμενες πήρες τηλέφωνο έτσι για τη φάση Ναι ε, ναι ε, ε, ε, ε, για το του Μου αρέσει το του, του, του Είναι πολύ ωραίο Το τουτ είναι ωραίο γιατί ε. ξέρεις τι Το τουτ είναι μικρό να στο βάλω στον τουτουτ Το τουτ είναι μικρό να στο βάλω στον τουτουτ το στο του -του Γι' αυτό έκανες το τουτουτ σε ένα μοκόλο Και έρχεσαι σε μένα ναι τώρα στη λούτσα Γιατί και μια μπαμιά ο μοκόλος για το τουτουτ Λοιπόν, ερώτηση αποστολή Θυμάστε 17 Νοέμβρη που είχε κατέβει ο αριστερό tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu Ποκαγόλα είναι φολα και μισκιλά σε τρόχο Στην εθνική στην κατηφορά με τοπική θα ναι, ναι, είχε κατέβησει πολύ για το Πολυτεχνείο, θυμάσαι; Άχ, ναι, θυμάσαι. Και που θα κατέβαινε, να ελεύθερο σχέδι είναι. Λογικό. Θυμάσαι από που μέχρι που είχε πάει. Πόσο έκανε, Όχι. Το συνδέει καθόλου έτσι με το μεγάλο περίπατο του παγωγιά. Όπα. Όπα, να τα. Οπα. Οπα, Inside joke να το ξέρει. Πακογιά τύπρα, λέει θα σου φτιάξω μεγάλο περίπατο. Για να έχει τα πηγαίνει στι φορέ, κατάλαβα. Αύραπο. Θα... θα ονομαστεί και αλέξει θύπρα αυτό κάποια στιγμή όταν θα ξαναβεί ο σύγρα στην στη... στη κυβέρνηση. Ποτέ είναι να ξαναβγενέ, ε, κάπου εδώ κοντά. Ε, κάποια στιγμή όταν θα χρειαστεί θα ξαναβεί. Α, όταν χρειαστεί, εντάξει. Ε, όταν χρειαστεί, όταν χρειαστεί εντάξει. Όταν συνθήκε, υποθέτω. Όχι, όταν οριμάσουσε συνθήκε θα βγούμε εμεί, Άντε <laughs> να δούμε. Γεια σα, εκ νόμου. Γεια. Πότε επιστρέφετε. Θα ενημερώσουμε, μπορεί τη νέα σεζόν. Yeah, yeah. Ναι, γιατί περιμένω και δεν έχει πει ακόμα. Τι να πω, πότε θα επιστρέψουμε. Ναι. Yeah. Yeah. Όταν αρχίσει η νέα σεζόν. Ε, ναι. Πότε θα αρχίσει. Καλό, ε. Α, δεν μπορώ να πω. Καλά. Θα ρίξει η διαφήμιση. Ε, ναι. Καλέ διακοπέ και στου δυο σα. Ευχα Καλημέρα, Αποστολή. Καλημέρα. Να σου πω μια ερώτηση πρώτα θα σου κάνω. Ε Δεν είμαι σε κυβέρνηση. Αφήν, να μου κάνει μια ερώτηση, κάνα μου. Σε φιλάκια πώ εγώ, σε αγκαλιά κι εγώ, σε φιλάκια πώ εγώ, πες πω σε δούμε, που φαινάει, θα μας αφήσει σε καραντίνα. Πάμε και αρχή. 10 Σεπτέμβρη στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Ωραία, αυτό το πράγμα. Να σου πω τι ήταν πριν αυτό το σημείο, Καλέ. Δεν, είναι αυσακυβε... Δεν έχουμε κυβέρνηση κύρου. Πάρε παράδειγμα από του βουλευτέ. Δεν είναι οι άνθρωποι με κύρο. Ναι με ναι. κύρος, κύρος γρανάζεις. Όχι απλά σου πω τώρα, Η άριστη έξυπνη όλοι Κι όλα σου πω τώρα Το Ρουφιάρο τον προηγούμενο που λέει Ηρωνικά τώρα έρχονται οι κομμουνιστές Γιατί τον έπιασα προ το τέλο, Αλήθεια Το Ρουφιάρο Ποιο να πάρουμε το βορύδι Τι να σου Α, πω πούλου πα, πα, πα, πα, πα, είχα φάει μια τυρόπιτα που τα λες αυτά και ανεβαίνουν τα φύλλα Το νομοσχέδιο της κυβέρνησης είναι το ίδιο και χειρότερο από το νόμο της Χούντας. Ζήτω δημοκρατία. Ήθελε ταλέντο να κάνεις κάτι χειρότερο, είναι η αλήθεια, τα κατάφερε όμω και καμαρώνει. Γι' αυτό θα πάμε να ακούσουμε τώρα το δεύτερο μέρος του λαού, λαός δηλαδή, αλλά δεν είναι λαός ακριβώς, είναι ο ένας και μοναδικός. Παρακαλώ. Γεια σουρε κουτσαβάκι, την φίλε Κύριε Βασίλη, εσύ είσαι. Α, εγώ είμαι, εγώ είμαι ο Βασίλη, δεν κάνει Πού χάθηκε να πούμε. Δεν χάθηκα, εδώ είμαι κι εγώ. Μα έκανε ο κοροναία, δεν πάει πουθενά. Ο κοροναία ναι, κόλλησε ε, το Ε, Έφτουν το χτυκιό που το λένε κοροναία. Ε. Το κόλλησε, <συντήσε> αυτό ρωτάω. Ρε, την αρρώστια ρε, αυτήν την αρρώστια ρε. Ναι, παιδί μου, δεν το κόλλησε. Όχι, ρε, εγώ πλένω τι απαλάμε μου, ρε με έχονται Έχω σαπούνι δικό μα. Έχει σαπούνει δικό σα, το ρίχνει χάμω. Πιάνουμε εμεί σε με τη Βασίλισσα φτιάνουμε σαπούνι δικό μα. Το ρίχνει χάμω μα χρειαστεί. Πού. Τσα, ε, αν πέσει κάτω λέω. Το σαπούνι, το σκύβει να το πιάσει να πέσει κάτω. Γιατί να πέσει κάτω; τι μου λέω το σαπούνι, το δικό μα φτιάχνουμε. Μτσίπουρό, με, με τι το φτιάχνει. Όχι με τίποτα, αυτό γίνεται με παλιό, γίνεται με παλιό ελαιόλαδο. παλιό τύπο, Δηλαδή παλιό ελαιόλαδο και του βάλει σε. Ένα παλιόλάδι. Παλιό λάδι, ναι, ελαιόλαδο. Δεν έχει μέσα ενόπτευμα. Όχι, παιδάκι μου. Έχει ελαιόλαδο παλιό, ότρολαδο που το λέμε. Με τη Μούργα, τα καθυσίματα. Εκείνο με τη Μούργα, ναι, μπράβο, ναι. Κατάλαβα. Έχω Άκου να σου πω κάτι γιατί έχω ρε παιδάκι μου τώρα έχω πει στον να... γιατρό που δεν ακούνε μωρέ. Πώ τον λένε αυτόν που... τον κούφο λόγο, ναι. Αυτόν και του λέω: Έχω πρόβλημα, ρε Χιάννε ναι, μου. Του λέω: Δεν ακούω. Ναι. Μου λέει και Βασίλη, δεν ακού. Μου λέει γιατί είσαι μεγάλο άνθρωπο. Του λέω: Και τι να κάνω, μου λέει τίποτα δεν θα κάνω. Να... να είναι κάτι πιο δυνατά που κουβεντιάζει. Και με ένα τηλέφωνο που έχω στο σπίτι, δεν δουλεύει το τηλέφωνο. Πάτε πάλι με το τηλέφωνο, πάλι το τηλέφωνο δεν δηλαδή, να μην το ξεχάσουμε τη ρόδα, τα μαύρα τα παλιά με τη ρόδα. Ποια ρόδα στο τηλέφωνο με ρόδα, τι είναι, Με μία ρόδα, αν είσαι σπίτι. Όχι ρε τηλέφωνο, μην το την, αυτό πάμε χαβάι. Πάμε χαβάι με μία ρόδα. Ρόδα στη μέση που έχουν τα μαύρα, τα παλιά, τα γερμανικά αν τα ήξερε. Είχανε ρόδα στη μέση τα τηλέφωνα Τα, τα παλιά τύπου, που είχανε Και τι αέρα έβασε 28-30 είχε κόσμο Ρόδα παιδί μου που, που είχε του αθυμού απάνω με, Είχε του αρθιμούς και είχε και πολύ ήχο αυτό Καταλαβαίνεις Όταν είχε... λέμε ρόδα εννοούμε μήπω τριαντάφυλλα, είχε τριαντάφυλλα ρόδα... ρόδα ρε χριστιανέ μου, ρόδα Στρογγυλή ρόδα με τρύπε. Που οι τρύπε είχαν αρθιμούς ζαμπάνω. Σκασμένη ρόδα, δηλαδή. Ε? σκασμένη ρόδα. Ρόδα, το τηλέφωνο είχε ρόδα, δεν άκουσε. Ναι, αλλά το είχε τρύπε. Είχε, είχε και τρύπε όμω. Τρίπε. Είμαστε όλοι μα ρόδες που γυρίζουν στον αέρα. Του να είχε, του για να είχε αριθμού. Ε, ναι, άρα, άρα, άρα, Ε, το καταλαβαίνω. Όμω ότι είχαν αέρα. Άρα δεν δούλευε καλά. Δεν είχαν αέρα. Ήταν ρόδα που είχε αριθμού στο μαύρο τηλέφωνο. Αυτό που σου ζητάω να μου βρει στα παλιά, να το πληρώσω. Δεν, δεν ακούω καλά σου, δεν ακούω καλά και θέλω ένα τέτοιο. Γιατί είμαι εδώ στο σπίτι, ναι. μου λένε να πούμε, Δεν είσαι στο σπίτι. Ρε, Χριστιανέ μου είμαι στο σπίτι, αφού δεν ακούω. Δεν πιστεύω να δεν έκανε τίποτα περίεργο με αυτέ που είναι 5 ευρώ γλίψη και χαλάσαν τα αυτιά Όχι, ρε παιδά, είναι τι μου λε αυτό, τι πράγματα να σου λέει. Επειδή κουφαίνει. Όχι, Υπο... όχι, όχι, όχι, δεν έχω εγώ. Εγώ είμαι και τη θρησκεία τώρα και φεύγει. Ναι, ναι, δεν, δεν είπα το κανσηταρακοστή. Και πώ λέω μια άλλη μέρα. Το πω και αυτό. Να το πω κι ε, όλοι. Να, τι μα ευρίσκουνε. Αυτά μα βρίσκουν τώρα που φύγατε. Και τι πιστεύει ε, όλα αυτά λόγω θρησκεία ότι συνέβησαν. Αφού φεύγετε. Πες μα δεν κολλάει από τη θεα κοινωνία το χτιό. Δεν το ξέρω εγώ αυτό, δεν μπορώ να τα ξέρω εγώ αυτά τα πράγματα. Α, λέω να σου πω λίγο, Πολύ... ο Μιτσοτάκη, yeah. πώ τον βλέπει μέχρι τώρα το Μιτσοτάκη. Μα έκλεισε μέσα το ίδιο. Ε, τώρα ήταν και το χτίκι, τι να κάνουμε. Ξέρω, ρε με λε, ήταν αυτό να μα έκλει... μας έκλεισαν όλο ε. ο κόσμο. Δεν είδε πόσο κόσμο εκκλείστηκε μέσα, ρε. Θα έλεγε ότι έχει θετικό έργο μέχρι τώρα ο Κυριάκο. Κοίταξε για τον κορονέα, Μου φαίνεται ότι κάτι έκαμε τώρα. Δεν ερώτησε και τον Γιώργο μα εδώ το παιδί. Να... Ποιο Τα... Γιώργο, καλέ. Ο... Ο πατρέος, το παιδί μα. Και το παιδί σα και. Καλά πρωθυπουργός ήτανε. Μπορούσε να βγει έτσι κι έτσι Ε, βγήκε πρώτος βουλευτής με αρθιμό, με ψήφο δηλαδή. Δηλαδή είσαι πούμε... ψήφις ακόμα Γιουργάκη του Παδρέου έτσι. Εδώ, εδώ εμείς πω; Συλλεκτικά μοντέλα. Είχα το μυτσοτάκι δεν μου έχει πει πώ σου φαίνεται η διακυβέρνηση καινούργια που κλείσαμε ένα χρόνο. Πώ σου φαίνεται, Τι να μου φαίνεται, Ρεπέλα, και με να σου πω, Να τώρα μα πήγε ο κοροναία πίσω. Λέει, Ναι, ο κόσμο δεν έχει και λεφτά εδώ Είναι άθρακο. Δεν υπάρχουν δουλειέ εδώ. Εδώ εκκλείσανε τα πάντα. Κάτι καφενεία που είσαι τέτοια, εκκλείσανε. Α σου πω και κάτι όμω που χτίε ο κόσμο. Του λε, φιλέ, τι ψωνίζει, πήγανε μέσα στο σούπερ με βαρέσουν στο σούπερ μάρκετ. ναι, άκουνα, ειδή σπάω μέσα λέω θα μου βάει σε παρακαλώ τηρία γενικό. Ό,τι τσιλό τυρί ελληνικό. Όχι άλλη μάρκα. Πετάκι και μια μου λέει είναι ακριβότερο. Καλά κάνει τσιλό, είναι ακριβότερο. Θα πάρει ζωφέτες λιγότερο τσιλό. Τα ακούς? θα πάρει ζωφέτες λιγότερο τσιλό. Α, μα θα γίνει σούπερ μάρκετ. Να Α, τι? Σαματάς θα γίνει στο σούπερ μάρκετ, λέω. Ε, ε, ε, μου είπαν οι, ψώνι, οι Δεν τη φωνή μου. Και που ψηφίζει, Άκου που στο λέει ο Βασίλη, Αυτά τα δύο όπλα έχει ο Βόηδη. Αν θέλει να τα μάθει, δεν θέλει, μην τα μαθαίνει. Εγώ δεν κατηγορώ κανένα μαγαζί, όπου βρει. Πάρε ελληνικά πράγματα. Και εσύ εκεί που παίζουμε την. Έχει κάνει κανένα τέτοιο. Έχει κάνει. Έχω κάτι, έχω κάτι, αλλά δεν ξέρω ε. αν θα σ' Είναι μουσουλμάνο. Τι μουσουλμάνο, γιατί είναι μουσουλμάνο. Η κοπέλα που λε τώρα. Η... Δεν η είπα για κοπέλα, κοπέλα κάτι. Τι είναι αυτή. Είναι μουσουλμάνοι. Γιατί είναι μουσουλμάνοι. Γιατί εντάξει και εκείνοι έχουν δική του τη χρυσή, έχουμε τη δική ε, του. Ναι? Ε, ναι, αυτό. Θε, ναι, ναι. αυτό λέω, αυτό είναι. λέω. Αλλά πάνε να σου επιβάλλει. Δεν, δεν το... μου το επιβάλλει, μου λέει. Υπάρχει, να πείστε πί... ότι θε τα χέρια να έχει χάμω. Ήταν ε, ε, να έρχεται μοναχά γιατί εκείνοι ε, ε, ε, οι Ρώσοι μου φαίνεται. Εκεί που ακούω δεν πάει καλά. Θα μα βασανίσουνε. Και μάτσο μεγάλο μου φαίνεται. Έχουν σχέδιο να μα κόψουν. Εσά μεγάλο σα βλέπω για τα θημαράκια. Λοιπόν, να σου πω, πρέπει να σε αφήσω. Τώρα, εγώ έχω δουλειέ. Δεν θα σε ξα... Μην Χάει το τηλέφωνο με τη ροδα μαναγά. Εντάξει. Θα σε πάρω άλλη φορά. Μα βρήκε πάντω και στο καινούριο σταθμό, ε! Σο... Στο πολιτικά που λέει τώρα. Ναι, ε, ναι, αυτά. Ναι, ε, στο πολιτικά, ναι, θα σε παίρνω και στο πολιτικά. Άντε, χάρη που σ' άκουσα. Και εγώ να σε καλά, να είσαι καλά. Καλό καλοκαίρι να είσαι και χρόνια σου πολλά για τη γιορτή σου, για ε, Δεν γνωρίζει θυμήθηκε. Να καλά. Λοιπόν, ε, καλά, καλά. Έλα, γεια. Η αστυνομία δεν έχει κανένα λόγο να διαλύσει τη συγκέντρωση <Ρι> Η αστυνομία αυτό που κάνει είναι να προστατεύει τους διαδηλωτές να διαδηλώσουν το δημοκρατία τα λέει μια χαρά και ο Χρυσοχοίδης. Ρεκλάμα τώρα ακολουθεί. Ρίχτα. Ακολουθεί ρεκλάμα γιατί στέλνετε πολύ μήνυμα γιατί είπαμε χθες ε, για την ε, ε, παράσταση που θα δώσουμε τσολιά σε Μπαν στην Τεχνόπολη στο Γκάζι 10 Σεπτεμβρίου. Ε, η προπόληση ξεκινάει τη Δευτέρα στο βίβα.gr. Τρέχοντος ναι, ναι. Το ξαναλέμε γιατί δεν ναι. στο ραδιόφωνο <laughs> δεν μιλάει ένα πάνω στον άλλον, ήθελα να σε ενημερώσω. Α, ναι. Για να ακουστεί η είδηση όταν <laughs> έχει ρεκλάμα ιδιαιτέρω. <laughs> λοιπόν, στο βήμα. <Viva>. Πόσο πληρώνει. <laughs> πόσο πληρώνει. Δεν πληρώνω εγώ. Α. Εγώ πληρώνομαι. Είναι σαν αυτέ του Πέτσα. Πέτσα πάλι, χρήση. ναι. Είναι Πέτσα πάλι. <laughs> πέτσα πάλι, έτσι ξεκινάει και η ρεκλάμα. Ε, Μπορεί να το κάνω πέτσε μπλε. Μπέτσε <laughs> <ωραία, laughs> μπλε. Όλα τα φωνία εντό από το Ου. Πίτσες Μπλε Χτικιό Edition λοιπόν. 10 Σεπτέμβρη στην Τεχνόπολη Στο Γκάζι Με guest ε, έχω τον Δημήτρη Καλατζία Από τη Σοπάννα Ρέιβ Το Δημήτρη Μητσοτάκη από τη Σονδελέχεια Και τους Magic the Spell. Ε, Η προπόληση ξεκινάει τη Δευτέρα στο viva.gr Τα εισιτήρια είναι 13 ευρώ Και έχει νομίζω και 11 και 15 Ανάλογα που είσαι τα περισσότερα είναι το 13, Αριάριο, οπότε κλείστε γκέρο για να προλάβετε τι θέσει σα. Είναι καθιστό. Ναι, ναι, Για να ελέγχονται τα μέτρα κτλ. Οπότε ετοιμαστείτε, θα φορά, ερχόμαστε. Θα, θα, θα έχει και αντισυλληπτικό, όπω είπε ο Κυρβασίλη, για να μην συμβεί στην Ελλάδα. Γιατί δεν ξέρει τι γίνεται. Στην είσοδο. Μπορεί να έχουμε κλειστεί μέχρι τότε ξανά Γιατί και Γιατί ο, ο κοροναία. Να... Ο Κορονέας καλπάζει όπως είπε ο κύριος Βασίλης, ναι, ναι. σε φόρμα Να την ναι, ναι. πάρεις και ένα τηλέφωνο με όλα αυτά Με, με, ρο... με <laughs> Λοιπόν, άντε, άντε να δηλαδή. πάνε όλα καλά Πες και ένα καλό καλοκαίρι που ε, δεν, δεν θα σας ακούσουμε τώρα πια το... Ναι, εγώ μπερδέθηκα γιατί μέσα τους λέω καλό <laughs> και τώρα γυρίσαμε <laughs> Εδώ είμαστε καλοκαίρι. Τώρα είμαστε καλοκαίρι, μπήκα σε Μουν καλοκαίρι. Οπότε καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά, κάθε καλό, εύχομαι. Σαν τη Μενεγάκη. Σαν ε, τη <laughs> πού είναι ο Ματέο να δώσω αγγλόσο. <laughs> λοιπόν, να δούμε. <άτε. laughs> Ευχαριστούμε, από όλα να πάνε καλά. 10 Σεπτέμβρη, λοιπόν, θα έρθουμε να σε δούμε στην Τεχνόπολη. Όσοι τώρα θα πάτε σε διαδηλώσει τι επόμενε μέρε, θα ακολουθήσετε τον dress code που μα προτείνει ο Θάνο Πλεύρη. Λοιπόν, Όταν βλέπετε στι διαδηλώσει κόσμο που φοράει κράνη, όχι γιατί οδηγεί η μηχανή, ούτε γιατί φοβάται τον κορονοϊό και για σημαίε έχει τυλιάρια. Ναι. Αυτά οι διαδηλώσει θα σταματήσουν. Μάσατε. Θα ρωτάμε από εδώ και πέρα τι θα φορεθεί. Θα βγάλουν και κατάλογο όπως παλιότερα με ρούχα, ρουχισμό μπότε, υποδήματα παπούτσια, οτιδήποτε ρούχα, παντελόνια θα ακολουθήσουμε τις οδηγίες που θα μας δώσει ο κύριος Πλεύρης και οι υπόλοιποι γιατί μέχρι τώρα του ενοχλούσαν οι τώρα του ενοχλεί και ο ρουχισμός και οι εξαρτήσεις των διαδηλώσεων επειδή θα δώσω το λόγο τώρα στι παραγγελίε, λίγο πριν να μείνουμε εδώ από μια 19 χρονη Η Σόφη μου λέει, είμαι 19 χρόνο, φέτο άρχισα να ψάχνω με πολιτικά, να διαβάζω και να ενημερώνω, με έχω ακόμα πάρα πολλά να μάθω. Αυτό που βλέπω όμω είναι ότι το μέλλον παιδιών σαν εμένα είναι εκ των προτέρων καταδικασμένο Βλέπουν νέους τη γενιάς μου, βλέπω νέου τη γενιά μου να φεύγουν στο εξωτερικό. Ανθρώπου να τρώνε τα σκουπίδια αγωνίε να μπορούν να στηρίξουν τα παιδιά του. Σε στιγμέ αντιθέτω, βλέποντα το δυναμισμό του κόσμου, νιώθω ότι μια ελάχιστη ελπίδα υπάρχει. Η Αδηλωτές δεν είμαστε τρομοκράτες ούτε εγκληματίες. Είμαστε απλοί άνθρωποι που διεκδικούν κάτι δίκαιο και όσο και αν δεν τους αρέσει πάντα θα είμαστε εκεί και θα αγωνιζόμαστε για ένα καλύτερο μέλλον. Με αυτό σας αποχαιρετούμε. Μπράβο Σόφι. Θα τον βρεις στο δρόμο είμαι σίγουρος και τον σωστό δρόμο στι πατημασιές και των προηγούμενων που επίση βρήκαν τον δρόμο ανεξαρτήτως αν δεν έφτασαν κάπου. Ε, να βρείτε και εσείς το δρόμο σας αυτό το καλοκαίρι είτε προς μια παραλία είτε προς ο, οπουδήποτε Θα τα πούμε τον Σεπτέμβρη Οι παραγγελιές όπως τις έχουμε συνηθίσει κάθε Παρασκευή Γεια σας Λοιπόν, είμαι ο μόνο που έχει κάνει τηλεοπτική παραγγελία τότε με την Ιβρεοπομπή. Αμπά. Λοιπόν, ναι, βέβαια. Στην ε, ε, αρχή μου ζητήσε. ήταν η προηγούμενη εβδομάδα, έπρεπε να βάλω μια παραγγελία για Δευτέρα, για σήμερα. Δεν έβαλε. Ε, Πάει. Έπρεπε, έπρεπε. Έπρεπε να βάλω το έκλαψα χθε. Να βάλει στην Παζιάνα να το λέει. Δεν πρέπει όμω να, να αδικούμε το ΣΥΡΙΖΑ. Προσπάθησα με μεγάλη ειλικρίνεια. Γι' αυτό και να το πρόβωσε. δεν συμμερίζομαι όπω αυτό που λένε Δεν πρόδωσε. Κάθε Πέμπτη του Ιούλη, εγώ κλαίω. Mm. Πέμπτη του Ιούλη, σαν Από νεύρα, από οργή, εγώ κλέω. είναι μια ιστορία που δεν έχει κλείσει. Κλάφε χαράλαμπε. Η μία βερσιόν είναι αυτή. Και στη δεύτερη βερσιόν θα μπορούσα να βάλω και την τώρα να λέει έκλασα χθε. Α, και αυτό σωστό. Από τον πολύ πόνο. Με στο παράλογο σχήμα μιας άπιας της επαφή. Δεν υπάρχει λόγος να ζούμε. Τα κόκκαλα θα σπάσουν σαν καλοκαιρινά καλάμια και ο μαγνήτης θα γίνει πίσα. Έκλασα. Από τον πολύ πόνο. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Βρώμα να με, δεν μπορούμε να εκλασα Έκλασα του Ιούλη Τις μου. Καταπληκτικό Θέλω να παίξεις το Μητσοτάκη που έλεγε για τον Netflix ότι έβλεπε, τον Μπογδάνο να λέει για την νεοκομμουνιστική προπαγάνδα. Ε, βέβαια, είναι μαξιστική. Και τον Πακογιάννη που σου έλεγε ότι του είχε για τη γεγιά η Μαρίκα, έξω από το σπίτι, παίξει το κομμουνιστή έξω από το σπίτι. Ανακάλυψα ότι μπορώ να δω... Ε... Netflix και στο κινητό μου Καταπληκτικό Οπότε χθες επιστρέφοντας από την Πάτρα Είδα μισή επεισόδιο από το Casa de Papel Και αυτό είναι νεομαρξιστικό Το βλέπω χωρίς ενοχές Έξω από το σπίτι μου κομμουνιστή Βγαίσαι έξω τώρα Κομμούνες Μαρίκα, άστο να τελειώσει το φαγητό του και, και τον διώχνεις μετά Και αυτό είναι νεομαρξιστικό Καταπληκτικό <Δυκλειά> Μια αφιέρωση για την Παρασκευή, αν μπορείς, ένα τραγούδι που δεν ακούγεται πολύ του μικρού τσικού και τριπολίτη το Βετζεβούλη. Μύπησε <Τι> το που μου χάρα μου βελζεβούλ, διάβολο τόχο, διάβολο και απελπισμένο φούλ να σου λέει για την Παρασκευή, βάλε το, αν θυμάσεις, μια επική φάρσα που είχες κάνει τότε Ε, όλες επικές Άς... ναι. ήτανε μία και μία Ε, όχι, όχι, όχι. Άντε γα*** κα... που δεν είναι όλες, ε, κολόπαιδο Θέλω το ποδηλάτι, αυτό μου προσπαθούσε να το πουλήσει το ποδήλατο με τη χεστρούλα Αυτό ούτε που ε, το, το, το, το θυμάμαι, μόνο στη θυμάστε τη φάρσα ναι. Ναι, ο κύριο Αποστολή. Ο ίδιος. Ναι, για την αγγελία τώρα τη λέω. αγγελία. Την αγγελία για το ποδήλατο. Μπράβο, τι ποδήλατο είναι. Ένα ιντεάλ. Ιντεάλ στάνταρ. Ορίστε. Ιντεάλ στάνταρ. Σαν τις σχέστρε, τι, τι, τι ποδήλατο είναι. Ποδήλατο με ενσωματωμένη λεκάνη, αυτό το έχω. Όχι, αυτό. Αυτό εγώ έχω. Ε, το ιντεάλ. 1, 2. Ε, αυτό θα τα παρνίνει τον δρόμο σαν τη γάτα, εδώ στην αγγελία διαβάζω Ideal Mountain ε, ε, ε, Ναι, πιστεύει είναι πιστεύει. για βουνό. Είναι για το χέσιμο στο βουνό. Για το χέσιμο. Ναι, για να πας ψηλά και να γραντεύει, που λέμε. Ε, δηλαδή, πάω ο άμα. Πα ψηλά πάνω στο βουνό, χέζει ψηλά, αγραντεύει, κατεβαίνει. Σε παίρνει κάτι μόνο πεταλιά. Και αυτό κάνει 1500 ευρώ. Ε, 1500 ευρώ. Ε, βέβαια. Για τη χέστρα και μόνο. Έχει και ε. καζανάκια από πίσω, δεν είναι έτσι. Ριπαίνουμε το περιβάλλον. Μου φαίνεται, μου κάνετε πλάκα, αλλά δεν πειράζει. Ε, καλά τώρα. Ελεκτρικό είναι πάντως, ε. Έχει και μπαταρία, ντους. ηλεκτρικό Ναι. Μα... εδώ βλέπω. Μα... Μ... Μ... Μάξιμουμ. Στο μάξιμουμ. Ναι. Στο μάξιμουμ της δυνατότητας. Εκεί θα πάω να το πάρω. Εκεί θα πας. <Τι>... Ναι. Ναι, για το ποδήλατο πάνω, για την αγγελία. Άι, χέσμαστε με το ποδήλατο πάλι. Σούπαμε πριν. Έχει, σούπα τι έχει και λεκάνη δεν το θε. Αφού γράφει. Έχω και ένα διπλό. Διεύτερα. Δεν ξέρω αν μα ενδιαφέρει. Έχω και ένα διπλό δίσελο που έχει μπροστά λεκάνη πίσω μπιντέ. Αλλάζει θέση, ε, ε, πα καθαρίσαι και μετά κύριο α... πάνω στο ποδήλατο. Καλά, μακάσ είσαι. Το ρωτάνε αυτό τώρα. Τι ρωτάω, Θέλει και ερώτημα. Μ δεν έχει καταλάβει μιλάμε τόση ώρα και με ρωτάνε αν είμαι μακάσ τώρα. Εδώ, γράφει, δεν το από την αρχή. Άλλοι 1500 ευρώ, 2013 μοντέλο. Ναι. Τι μου λε για χέστρε. Έχει πάνω χέστρα και μπιντέ. <χέστρα> και θα κινητέ να πλάκα μα κάνει. Το διπλό, το διπλό, το μόνο έχει μόνο χέσρα. Σόρι. Ε, φύλεπλάκα μα κάνει, γράφει εδώ πέρα. Εγώ έχω <χέστρα> ποθύρα από λοιπόν, σου κανονίζει και τι ανάγκη σου. Σε βολεύει σε όλα και δεν το θε. Μου κάνει και το ζώικο. Έφιλε. Έχει λίγο πιο ζώο πετάλι γιατί έχει το βάρο τη χέστρα. Έτάξει. Ε, 24 ταχύτητα. 24. Ναι, ιδεά, ideal, mounted. Ideal standard. 1500 ευρώ. Ναι, και καζανάκι είναι σωματωμένο. Τι καζανάκι λεφτή, τι μου λέει. Και αποπείσω. Ναι, έχει καζανάκι. Τώρα, καζανάκι μου φαντασάσα του σπιτιού τώρα με ράκιαται έρχεται να αφήσει τον τρόπο. Καζανάκησα κι αυτά του αλόβω. Έχει από πίσω πατάσει ένα κουμπί και πέφτει σε μια σακούλα από πίσω ένα ταγάρι, μαζεύει σε κύρια σκατά, τα διάλεισαι κουβάματα. Σαντάλογα. Έχει ανέβησε ένα μαξούλα ποτέ. Μα λέγεται. Όπω έχει άμαξα. Τι βάζα κι λίγο φίλε, που γράφει αποδύλα. Αυτό έχω, θέλω να το πουλήσω, τι άλλω κάνω. Ε, θέλω να τα αγοράσω. Αγόρασε το. Θα το πάρει από το έχω εγώ. Με τη Χεστρούλα του πάνω και το καζανάκι με το ταγάρι. Εδώ δουλειά και πλητήριο, εδώ θέλω να δάλω να πάρω το ποδίλα. Καλά τώρα, άρχισα με το δούλευμα. Πού να χωρί το πλυντήριο πάνω στο ποδίλάτο. Κοίταξε τι μπορεί να κάνει για τη μέρε. Έστω και χαρμάνει, Μέριξαν οι Άνωθεν στη λάτσα. Ψάχνω για μια καλή καμπάτσα. Είμαστε μια καμπάνια για το ελαιόλαδο που ήταν για να μην παίρνουμε τον Τενεκέ, να παίρνουμε το συσκευασμένο που σκάει ο άλλος στο σπίτι με τον Τενεκέ και του λέει τι είναι αυτό, λέει η του έλεγε του μπατζανάκι, του ξαδέρθου αυτό Ε τώρα, ε, τώρα αυτούς, αυτούς τους Τενεκέδες που... σκέψου τους βάλαμε στη Βουλή εμείς έχουμε και στο ραδιόφωνο φαντάσου Έλα κάνε ένα μιξάκι αυτή την καμπάνια με τον Άδων εκεί που είχε πάει με τον τενεκέ, που λέγε, αυτό τον τενεκέ, ξέρεις, εσύ, ξέρεις, εσύ. Λοιπόν, αυτό είναι λάδι από λέγ που ο μέσο όρο ηλικία του είναι 1500 ένδυ. Παραμένει το ίδιο μοναδικό και αναντικατάστατο από γενιά σε γενιά. Όταν αυτό το λάδι, αυτή το ελιαφιά, αυτό, κοφή λάδι γεννιόντουσαν στο, στο μέσο όρο του, τη ζώνταν η αγιασοφιά. Γνήσιο, αγνό, με πλούσια γεύση και εγγυημένη ποιότητα. Μερικά πράγματα δεν αλλάζει ποτέ. Αυτό το λάδι. Σύμβολο ποιότητα από ελιέ που ο μέσο όρο ηλικία του είναι 1500 ένδυ. Παράδοση στην ποιότητα. Πολύ σημαντικό. Δεν είναι να Πιστεύεσαι πια τους πολιτισμένους Κάνουν νομίμως έξωση και στους κολλασμένους Την Παρασκευή να βάλεις τον οσοκαμιακό εκείνο την κέρκυρα με τον άρρωστο Και πονούσα και πονούσα και τι να κάνω <laughs> Και όταν έλεγε αυτός και πονούσα να βάλεις βάλει τον Άδωνη που λέει Α, εκείνο το ωραίο το Α Εσεί ήσασταν ανεβασμένος πάνω σε ένα κλαρί έτσι σε ένα δέντρο <ΣΠΣ> Ήρθε το φορο πράγματι μετά από λίγη ώρα. Αφού ακολούθησε μία πορεία πέντε <ΣΠΣ> χιλιόμετρων κατευθυνόμενο προ το νοσοκομείο, παρεξέκρινε <ΣΠΣ> τη πορεία του και, και πήγε προ <ΣΠΣ> και μία τρελή πορεία το νοσοκομιακό σε κάθε στροφή κρατιόμουν με τα δύο μου χέρια από το σίδερο του κρεβατιού για να μην πετάξει έξω αντί να, να ηρεμείς να πάει πιο αργά να ναι. περισσότερο την πορεία του και επονούσα και επονούσα και τι να κάνω ακούστε εσυνεχίσαμε την πορεία εκεί λοιπόν ήταν ένας δρόμος υποκατασκευή Αντί να με πάνω σιγά σιγά με να απότε ψηλά πόντα κάτω στο πλευάτη <Κι> Τους λέω να σταματήσουνε για να κατέβω Δεν <Κι> άντεχα πλέον, έβλεπα, είδα το χάρο με τα μάτια μου Άλλα της διάβολακο Τα φεντικά της κόλασης σου σκάψανε τον λαχό Και να μου βάζει την Παρασκευή Κυρία τη χθεσινή που έρθει για το οικόπεδο Σας πάτα Amen.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 Υπάρχει κτιματολόγιο, υπάρχουν... Ναι, καλά, τώρα αλλάζουν αυτά, αλλά είναι να περάσει δρόμος από εκεί. τα περάσει δρόμος. Ναι, για να πάει, να πάει στο ελληνικό...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 Τι λέτε, καλέ, δύο-τρία χιλιάρι. Φορολογητέα, ναι. Καλά το. Τι είναι αυτά που μου λέτε τώρα και με, με συγχύζετε. Μητσοτάκι έχουμε. Εγώ δεν είμαι με το μητσοτάκι. Α, Άμα, τι είστε πάρει... κομμουνίστρια. Άμα μου πάρει το οικόπεδο, να του βγάλω τα μάτια του μητσοτάκι. Είστε τίποτα κομμουνίστρια να σα στείλουμε απέναντι στη Μακρόνισσα. Υπηρετείτε, τι πιστεύω εγώ. Πάντω μητσοτάκι δεν είμαι. Α, Α κατάλαβα. Κατα... Α, για να έχει οικόπεδο, σα πάτα πιο πολύ για πασόκτο κόβο. Όχι. Δεν είμαι Πασόκ. Να, ναι, είναι να τα βγάζουμε. Ούτε Πασόκ είμαι. Ούτε, Ούτε, Ούτε... Μιτσοτάκη. Είμαι γιατί το Πασόκ συνεργάζεται με το Μιτσοτάκη. Έτσι. Α, κατάλαβα, κουμούνι και λίγα σα κάνουν Πολύ, πολύ, πολύ. Καλά, έτσι και γίνει κάτι τέτοιο. Θα πάω να κατασκηνώσω έξω από το Μαξίμου. Πηγαίνετε, πηγαίνετε. Ε, Χρεώνετε και το πεζοδρόμιο όμω. Ε. Αν θέλετε, θα νοικιάσετε στο Δήμο το πεζοδρόμιο, στο Μαξίμου. Α, καλέ καλά, τώρα τι είναι αυτά Θα βρείτε άκρη είναι ο Ανιψιό. Ο Ανιψιό Μακογιάννη, όλα καλά, μην ενοχώνεστε multim Ό τι έχει ο ο Κώστα. Ω Παναγία μου, τι να είναι αυτά τώρα Θέλουμε να κάνουμε ένα πολυκατάστημα. Αν δεν γίνει δρόμο, να κάνουμε ένα μόλε εκεί πέρα για του πατιώτε. Γιατί δεν είχαν αρκετά. Μα εμένα το οικόπεδο μου είναι στα χωράφια. Τι δουλειά έχει το μόλε εκεί. Τα χωράφια θα τα κάνουμε, Τι είναι οι αρτικοί, Να έχουμε χωράφια. Πρέπει κάπω πώ γίνει η αποκέντρωση. Πού θα ανοιχτούμε, στα σπάτα πρώτα. Το, το χάνετε το οικόπεδο, Μην τα απολυλογώ, Μην υπολογίζετε αυτά τα λεφτά. Θα το πάρει το κράτο. Θα γίνει απαλωτρίωση. Θα τα πάρει το κράτο. Ναι. Τι να πω κύριε. Εγώ τη μεσητία θα την πάρω κανονικά από εσά όμω. Τι θα πάρει, Τη μεσητία θα την πάρω εγώ τα λεφτά. Πώ θα πάρετε, Δεν συμφωνήσαμε. Η συμφωνία είναι η συμφωνία. Λυπάμαι. Θα, θα έρθω από εκεί το γραφείο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα που μου λέτε. Για ελάτε, ελπίζω να μην έχει φύγει μέχρι να θείτε το οικόπεδο. Το απόγευμα θα είστε στο γραφείο. Θα είμαστε, θα είμαστε τώρα. Δεν ξέρω το οικόπεδο. Αμαθάνε εκεί που είναι, Στα χέρια σα. Μπορεί να έχει γίνει μεταβίβαση. Είμαστε. Εγώ προχωράω το φάκελο. Τα λεφτά αναφέρετε το απόγευμα. Μ' ακούτε? Νεκρή από κορονοϊό θα πήγε. <σομίου>